Θα αρχίσω, αγαπητοί μου αδερφοί, με δύο ανακοινώσει Αύριο το βράδυ, στο Ναό της Παντανάσης, θα έχουμε την καθιερωμένη ετήσια αγριπνία επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τιμοθεού και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρου Αναστασίου του Πέρσου. Η αγρυπνία θα γίνει επαναλαμβάνω στην Παντάνασα θα αρχίσουμε περίπου στις 9 και θα τελειώσουμε περίπου στις μία. Είναι η ώρα εκείνη που νομίζω ότι βολεύει πολλούς από εσάς ίσως κάποιοι δεν μπορούν λόγω του ότι είναι νύχτα αλλά η ώρα είναι προσιτή και μπορείτε να συμμετάσχετε. Και η δεύτερη ανακοίνωσή μας είναι αυτή που πλέον φαντάζομαι ότι τη γνωρίζετε όλοι σας, είναι ότι την ερχομένη Παρασκευή θα φτάσει στην πόλη μας και είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας και για όλους μας, θα φτάσει λοιπόν η Αγία Κάρα του Ιερού Χρυσοστόμου. Η Αγία Κάρα του Ιερού Χρυσοστόμου, η οποία φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός στην Ιερά το του Παιδίου, στο Άγιο Νόρο, και είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από το Άγιο Νόρο από τότε που πρωτοπήκε. Είναι λοιπόν ευκαιρία για όλους αλλά προπάντων για σας τι γυναίκε, οι οποίε και ευτυχώ δεν μπορείτε να μπείτε στο Άγιο Νόρο, να πάτε εκεί στον ναό του Αγίου Ανδρέου, όπου θα γίνει και η υποδοχή τη να την προσκυνήσετε, αλλά και να συμμετέχετε και στις επακολουθούσες εστίες λειτουργίες που θα γίνουν εκεί στο Ναό για τρεις ημέρες. Θα μείνει δηλαδή εδώ στην πόλη μας στις 26, 27 και 28. Και βέβαια φτάνει η Αγία Κάρα και προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου μας ο οποίος εορτάζει στις 27 του μηνός, είναι του Αγίου Ιωάνντου Χρυσοστόμου Επομένως είναι διπλή γιορτή για μας τους πατρινούς. Σε αυτή την Αγία Κάρα θα ειδείτε όπως φαντάζομαι το έχετε πληροφορηθεί ήδη ότι το δεξιό αυτοί του Αγίου παραμένει άφθαρτο. Και τούτο διότι κάποτε που τον είδε ο μαθητής του, ο πρόκλος, ο μετέπειτα και αυτός πατριάρχης Κωνσταντινού τον είδε να βρίσκεται μέσα στο γραφείο του, είδε ταυτόχρονα δίπλα του κάποιον να του μιλάει. Και ο Άγιος ήταν σκημένος επάνω στο χαρτί του και έγραφε. Κάποιος δηλαδή του υπαγόρευε στο αυτή. Μετά τον ρώτησε ο μαθητής τον Άγιο Ιωάννη, λέει γέροντα ποιος την είχες μέσα, ποιος σου μιλούσε. Ε, δεν είχα κανέναν Λέει δεν είχες κανέναν Εγώ λέει είδα κάποιον που στεκόταν από πάνω σου Λέει σου υπαγόρευε και εσύ έγραφες Και επειδή εκείνη την ώρα ο Ιερός Χρυσόστομος Ερμήνευε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου Εκοίταξε γύρω του και του έδειξε την εικόνα του Αποστόλου Παύλου Του λέει μήπω ήταν αυτό. Και πράγματι στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου ανεγνώρισε αυτόν ο οποίος εστέκεται το πάνω του και του υπαγόρευε. Δηλαδή ο ίδιος ο Απόστολο Παύλος υπαγόρευε την ερμηνεία στον Ιερό Χρυσόστομο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το αυτή το δεξιό του Αγίου, εκεί δηλαδή που είχε σκύψει ο Απόστολο Παύλος και του μιλούσε, το αυτή του εκείνο παραμένει άφταρτο όπως και θα το δείτε, όσοι θα πάτε και φαντάζομαι θα πάτε όλοι να προσκυνήσετε το Ιερό λιπσάνο. <κυρίζει> Αυτές λοιπόν τις δύο ανακοινώσεις ήθελα να σας κάνω σήμερα και αμέσως να έρθουμε στα θέματά μας. Το περασμένο Σάββατο σαν πρώτο κήρυγμα του 2007 μαζί με την κοπή της βασιλόπητας είχαμε και τις ευχές μας είπαμε τις ευχές μας για το νέο έτος ευχές οι οποίες προσπαθήσαμε να είναι ευχές ουσίας και όχι ευχές τύπου προσπαθήσαμε να είναι ευχές οι οποίε να είναι ταυτόχρονα και προσευχέ. ευχές διότι ευχή χωρίς προσευχή δεν έχει βάση να ευχηθώ στον άλλον κάτι για το οποίο δεν προσεύχομαι στον Θεό για Αυτόν είναι ανύσιον προσπαθούμε η ευχή μας να είναι και προσευχή μας Ευχηθήκαμε λοιπόν να είναι ο νέος χρόνος ευλογημένος από τον Θεό και σας έδειξα ότι η ευλογία της χρονιάς εξαρτάται προπάντων από εμάς, τον καθένα ιδιαιτέρως. Η ευλογία της χρονιάς εξαρτάται από το κατά ο καθένας από εμά αγιάζει ή μολύνει την χρονιά που έχει έρθει πολλοί από εσά υποθέτω ότι θα μετανιώνετε για κάποια χρόνια παλιά τα οποία με τη συμπεριφορά σας και με τι τάσει σας και με τις στάσεις μας και με τις αμαρτίες μας τα μαγαρίσαμε και τα μολύναμε και οπωσδήποτε υπάρχουν πάλι από εσά ενδεχομένως Εσεί οι ίδιοι πάλι κάποιες άλλες χρονιές να τις αγιάσατε με την προσπάθειά σας, με τον αγώνα σας, με τις αρετές σας, με την καλλιέργεια των αρετών, διότι έτσι αγιάζεται η χρονιά. Ο χρόνος από μόνος του είναι άγιος και ευλογημένος, σαν δώρο Θεού. Από εκεί και πέρα όμως... Το Άγιον αυτό δώρο του Θεού, ο άνθρωπος, ανάλογα με τη συμπεριφορά του, είτε το αξιοποιεί, είτε το καταστρέφει. Γι' αυτό λοιπόν το, το, το λόγο, εύχομαι για μια ακόμα φορά και προσεύχομαι στον Θεόν, και να προσεύχεστε κι εσείς και να εύχεστε, ο Κύριος να μας βοηθήσει, ούτως ώστε ο νέος χρόνος να μην είναι ένας χρόνος μέσα στις, στους πολλούς χρόνους της αμαρτίας που έχουμε περάσει αλλά να είναι ένας χρόνος ο οποίος θα αποτελέσει σύμβολο στη ζωή μας θα αποτελέσει μια αρχή διόρθωσης, βελτίωσης, αγιασμού ένας χρόνος μέσα στον οποίο θα πάρουμε επιτέλους κάποιες αποφάσεις τις οποίες άμποτες ο Θεός να ευδοκίσει, να τελεσφορήσουν ούτω ώστε μέσα σε αυτή την προσπάθεια να μας έβρει και η ώρα της αναχώρησής μας ούτω ώστε να έχουμε ακριβώς αυτό που ευχόμαστε και εύχεται η Εκκλησία μας την καλή απολογία επί του φοβερού βήματο του Χριστού αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό είναι ο, σκο... ο... Ο... ο στόχος μας. Σας είπα, άλλες προτεραιότητες μη βάζετε. Μείνετε πιστοί σε αυτά που μας επικέλθει ο Κύριος. Μείνετε πιστοί στις επαγγελίες του Κυρίου. Το μόνο που θα μας ενδιαφέρει είναι η βασιλεία των ουρανών. Τα λεφτά, η υγεία και όλα τα άλλα συναφή και κοσμικά πράγματα ας είναι τριτεύοντα και τεταρτεύοντα και ας τα αφήσουμε εκείνα να μας τα δίνει ο Κύριος όπως εκείνος ευδοκεί και όπως εκείνος νομίζει και σύμφωνα με το θελημά του το Πανάγιο για μας ο πρώτης το σκοχός ας είναι η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών αυτά συνοπτικά είπαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο και ερχόμαστε σήμερα να συνεχίσουμε στο ιερό βιβλίο των παροιμιών του Σολομόντος και συγκεκριμένα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σταματήσει στους τοίχου στον στίχο μάλλον 16 του 12ου κεφαλαίου και θα διαβάσουμε τους επόμενους τρεις στίχους μέσα στους οποίους θα δούμε πάλι τα εκπληκτικά και φοβερά εκείνα διδάγματα τα οποία ο Κύριος κρύπτει επιμελώς και φυλάσει σαν ευλογημένες εκπλήξεις σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται και μελετούν με επιμέλεια τα Ιερά Του γράμματα. Όποιος διαβάζει αδελφοί μου την Αγία Γραφή έχει αυτές τις φοβερέ ευκαιρίες να απολαμβάνει πραγματικά τις εκπλήξεις της ευλογημένες του Λόγου του Θεού. Αντίθετα, κακομύρις και ταλέπορος είναι εκείνος ο οποίος προτιμάει να βουτάει μέσα στις λάσπες και στα προμόνερα άλλων περιοδικών και άλλων βιβλίων και ανηθίκων βιβλίων και ευρωμερών βιβλίων και εντύπων και να μην ασχολείται με τον Ιερό Λόγο του Κυρίου μας, με την όντως θεολογία που είναι η ίδια η Αγία Γραφή». Σας έχω πει κι άλλη φορά, διαβάστε την Αγία Γραφή, ας είσαι αγράμματος, ας είσαι ο λιγογράμματος, ας μην ξέρεις, πόσε φορές πρέπει να το πούμε. Έχουμε πολλά θαύματα, σας έχω πει πολλά θαύματα ανθρώπων που δεν ήξεραν και όμως η Αγία Γραφή τους εφώτισε και έμαθαν και διαβάζουν και ερμηνεύουν και κατανοούν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μην αμελείτε αδελφοί μου και μην ξεχνάτε ποτέ ότι αυτό το βιβλίο η Αγία Γραφή δηλαδή θα είναι και το ζύγι η ζυγαριά επάνω στην οποία θα ζυγιστούμε κατά την ημέρα της κρίσεως και τι θα πεις τότε στον Κύριο δεν ήξερα να το πούν αυτό οι παλαιότεροι οι παλαιότερες γενναίες θα το κατανοήσω και θα το κατανοήσει και ο Κύριος διότι τότε δεν μπορούσαν όλοι να έχουν Αγία Γραφή. Διότι τότε όντως η Αγία Γραφή ήταν δυσπρόσιτη. Διότι τότε όντως η Αγία Γραφή ήταν σπάνια να την μπορεί να την προμηθευτεί ο κα κάποιος. Διότι όντως τότε η Αγία Γραφή ήταν πανάκριβη. Έπρεπε να δοθούν περιουσίες ολόκληρες προκειμένου να βρεθεί το βιβλίο της Αγίας Γραφής. Σήμερα όμως εμείς είμαστε εντελώς αδικαιολόγητοι διότι η Αγία Γραφή πλέον έχει γίνει θα έλεγα το πιο προσιτό βιβλίο σε όλους μας. Με πολύ λίγα χρήματα, με πάρα πολύ λίγα χρήματα μπορείς να το έχεις, να το μρομηθεύεσαι και να το διαβάζεις διότι είναι και ερμηνευμένο. Και μπορεί ο καθένας και να το διαβάσει και να το κατανοήσει. Για να διαβάσουμε λοιπόν τους επόμενους τρεις στίχους για να δούμε τι θησαυρούς κρίτουν και τι διδάγματα επιφυλάσσει ο Κύριος να μας δώσει σήμερα. Επιδεικνημένην πίστην απαγγέλει δίκαιος ο δε των αδίκων δόλιος Ισήν ή λέγοντες τι τρόσκους η μαχαίρα, γλώσσε δε σοφόν η Χίλια κατορθή μαρτυρίαν. Μάρτης δε σοφον η χιλια γλώσσαν έχει άδικον. Αυτοί είναι οι τρεις στίχοι ο 17, ο 18 και ο 19 επαναλαμβάνοντου 12 του κεφαλαίου. Και ερχόμαστε να ερμηνεύσουμε σιγά σιγά τους τρεις αυτούς στίχους ξεκινώντας βεβαίως από τον 17. Τι μας λέει ο 17 στίχος επαναλαμβάνω διαβάζοντας Επιδεικνημένην πίστην απαγγένει δίκαιος <coughs> Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια <coughs> Που στρέφεται εδώ ο Κύριος τίνο ως την προσωπικότητα αναδεικνύει <coughs> Διότι εδώ αναδεικνύεται μια προσωπικότητα αδελφοί μου αναδεικνύεται μια προσωπικότητα αναδεικνύεται ένας ηγεμονικός χαρακτήρας ένας ηγεμονικός άνθρωπος και ποιος είναι αυτός ο δίκαιος έτσι λέει επιδεικνημένη πίστην απαγγέλει δίκαιος ποιος είναι ο δίκαιος ο δίκαιος είναι ο Άγιος και Άγιος δεν είναι ο Αναμάρτητος. Βεβαίως κατακρίβει αν Άγιος είναι ο Αναμάρτητος αλλά ο Κύριος έχει δώσει στην έννοια του Αγίου μια άλλη έννοια, την έννοια του αγωνιζομένου. Άγιος είναι ο αγωνιστής Άγιος είναι ο παλεστής. Άγιος είναι αυτός ο οποίος παλεύει Και όπως σε κάθε πάλι Και ο νικητής και ο ηττημένος Και θα δώσει χτυπήματα αλλά και θα δεχτεί χτυπήματα Έτσι το ίδιο συμβαίνει και με τον αγωνιστή Και ο αγωνιστής ο εν αγωνιστή, αγωνιστής, αυτός ο οποίος παλεύει με την αμαρτία, αυτός ο οποίος παλεύει με το κακόν, αυτός ο οποίος παλεύει με τα πάθη του και με τις αδυναμίες του, αυτός οπωσδήποτε θα έχει και τις πτώσεις του. Άλλωστε γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε για εξομολόγηση. Γι' αυτό κανείς δεν εξαιρείται από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Βεβαίως μακάρι να μην επέφταμε. Βεβαίως μακάρι να μην αμαρτάναμε. Βεβαίως μακάρι να είμαστε πάντα νικητέ κατά της αμαρτίας. Βεβαίως μακάρι να είχαμε τέτοια οξύνια, να μπορούμε να προλαβαίνουμε όλες τις μορφές της αμαρτίας, της αμαρτίας με τις οποίες μας επιτίθεται ο διάβολος. Μακάρι να είχαμε όλη αυτή την αγιότητα να μπορούμε να πιάνουμε με τα ραντάρ της αγιότητος να πιάνουμε τις εισβολές των δαιμόνων δεν μπορούμε όμως. Είμαστε αμαρτωλοί Το αισθητήριό μας έχει νοθευτεί. Έχει χαλάσει. Από τις πολλέ μας υποχωρήσεις και από τις πολλέ μας αμαρτίας έχει φθαρεί. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο και εμείς δεν είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα να πιάνουμε τις εισβολές των δαιμόνων και τις προσβολές τους και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε και πτώσει. πολλές φορές μας διπλοποδιάζει ο διάβολος και πέφτουμε και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πει ότι δεν έπεσε ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να καυτιθεί ότι δεν αμάρτησε Θυμηθείτε αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι και κάθε μέρα και μία μέρα λέει να είναι η ζωή μας επί της γης, και αυτή είναι πλήρης αμαρτιών. Και τι άλλο μας λέγει ο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάλι εάν είπομεν λέει η και έχουμεν εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκέστεινε μην. Ποιο θα τολμήσει λέει να πει ότι δεν έχει αμαρτίες και όποιος τολμήσει να το πει κοροϊδεύει τον εαυτόν του. Και ψέματα λέει. Συνεπώς Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος. Άγιος είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται. Εκείνος ο οποίος παλεύει. Εκείνος ο οποίος Τρώει από την αμαρτία γροθιές και πουνιέ, Αλλά και ρίχνει κιόλα. Αυτός είναι ο αγωνιστής Αγωνιστής είναι εκείνος ο οποίος δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια Αλλά είναι εκείνος ο οποίος και αμήνεται αλλά και επιτίθεται Αυτός είναι ο αγωνιστής Αυτός είναι ο Άγιος και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μία παρέκβαση σε ένα ερώτημα που πολλές φορές θέτεται και σε μένα και το θέτεται και σε αυτούς και αλλήλους. Με ρωτούν πολλοί, άμα πεθάνω θα είμαι έτοιμος να φύγω. Άμα πεθάνω θα προλάβω να εξομοργηθώ. Αν, αν πεθάνω θα έχω προλάβει να κοινωνήσω. Εγώ θα σα πω κάτι αδερφοί μου. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Και αν υποθέσουμε ότι εξομολογηθείς απόψε και πεθάνει αύριο, νομίζει ότι είσαι άγιο? Νομίζω ότι έφτιαξε έτοιμο? Νομίζει ότι ενώπιον του Θεού δεν θα έχεις να απολογηθεί? Νομίζει ότι αν ανοίξει ο Θεό τα κοιτάπια σου, Όσο καθαρή εξομολόγηση κι να έχει κάνει, νομίζεις ότι από σήμερα μέχρι άδειο δεν έχεις αμαρτήσει. <Κι> νομίζεις ότι μπορείς να συγκρατήσεις άψογο το μυαλό σου, άψογη τη γλώσσα σου, άψογε τις κινήσεις σου, αναμαρτησία να κρατήσεις μέσα πόσες ώρες, για βάλε, από σήμερα το βράδυ, τις 6, τις 7, τις 8, μέχρι το πρωί τις 8, 12 ώρες, δεν γίνεται. συνεπώς δεν είναι αυτοί οι λύσεις βεβαίως να φύγουμε έτοιμοι βεβαίως να φύγουμε εξομολογημένοι βεβαίως να φύγουμε κοινωνημένοι βεβαίως καμία τήρηση το πάνω απ' όλα όμως είναι να φύγουμε αγωνιζόμενοι Να φύγουμε παλεύοντα. Εκείνο να επιδιώκεται στη ζωή σας. Όχι να φύγουμε έτοιμοι, γιατί έτοιμοι δεν θα φύγουμε ποτέ. Όχι να φύγουμε εξομολογημένοι με την έννοια να εξομολογηθούμε ή δυνατόν το τελευταίο δευτερόλεπτο προκειμένου να μην βρει ο Θεός τι να δεν θα βρει ο Θεός μην τον προκαλούμε αδελφοί μου το Θεό μην το προκαλούμε είδατε τι λέει εκεί στο ψαλμό τον 142 30, 40, συγγνώμη, τον 140 τον 140 τι λέει που τον ψάλουμε κάθε απόγευμα εάν ανανομίας παρατηρήσεις Κύριε Κύριε τι συμποστήσετε τι συμποστήσετε τι συμποστήσετε ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου λέει Κύριε ωραία και άμα ξομολογήθηκες και τι έκει δεν θα βρει ο Θεός θα βρει και θα παραβρει εκείνο που θέλει να δει ο Κύριος φεύγοντα η ψυχή είναι τι το χριστιανό να παλεύει να αγωνίζεται μέχρι τελευταίας μας αναπνοής εκείνο θέλει ο Κύριος να βλέπει αυτό που έλεγαν οι άγιοι πατέρες με δύο λέξεις πιστεύετε πει, πέντε στηρί χίως πίπτε γύρε πέσε σίκο πέσε σίκο πέσε σίκο πέσε σίκο πίπτε γύρε απέσες αλλά μην κάτσεις κάτι. σίκο επεσε σίκο επεσε σίκο επεσε σίκο μην κάτω Αυτός είναι ο νικητή, Αυτός είναι ο αγωνιστής Αυτός είναι ο Άγιος Αυτός που δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία Αυτός ο οποίος δεν θα κάτσει ποτέ με σταυρωμένα τα χέρια Να φάει το ξύλο του σαντανά Αυτός ο οποίος θα πέσει Αλλά θα σηκωθεί, Αυτός ο οποίος ποτέ Δεν θα συγκατανέψει Με τον άφιο εαυτό του να πράττει την ανομία και την αμαρτία ανεσχύντως και χωρίς φόβο και χωρίς τρόμο να, είναι, να ποια είναι η προσωπικότητα που μας αναδεικνύει σήμερα ο Κύριος ο δίκαιος, ο άγιος ο αγωνιστής και τι κάνει λέει ο αγωνιστής επιδεικνημένη πίστη να παγγέλει Όταν λέει ανοίξει το στοματάκι του να μιλήσει ο Άγιος ο αγωνιστής ο δίκαιος όταν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει τι θα πει τι θα πει θα πει μόνον αλήθειος το λέμε απλά επιδεικνημένη πίστην θα πει εκείνο το οποίο είναι αλήθεια και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο όταν θες να ακούσεις την αλήθεια πήγαινε σε τέτοιους ανθρώπους μην πας του αρθανάπαλους μη πας εκείνον που ξέρεις ότι θα μιλήσει σύμφωνα με το συμφέρον του Μην πας εκείνον ο οποίος για να σου πει κάτι θα κρίνει εξιδίων πήγαινε σε εκείνον ο οποίος θα σου πει την αλήθεια και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι εμείς βλέπετε είμαστε επιλεκτικοί και είμαστε επιλεκτικοί όχι για να διαλέξουμε την αλήθεια αλλά για να διαλέξουμε το ψέμα είμαστε επιλεκτικοί και τι λέμε άμα πάω στον τάδε παπά ξέρω τι έχω κάνει δεν θα μου αφήσει να κοινωνήσω θα πάω στον άλλον να μου δώσει να κοινωνήσω συνεπώς ψάχνω το ψέμα Συνεπώς ψάχνω το όφελος, το δικό μου όφελος που εξωτερικά μεν φαίνεται όφελος εκ πρώτης όψεως. Εσωτερικά όμως βαθιά μέσα του είναι ζημιά καταστροφή είναι για μένα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ψάξε να βρεις ποιο είναι εκείνο το ποταμάκι το οποίο κατεβάζει τον νερό της αληθείας είδατε τι λέει ο Κύριος είδατε τι λέει ο Κύριος εκείνη την αρχιερατική του προσευχή στο πρώτο Ευαγγέλιο που ακούμε που ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη το πρώτο Ευαγγέλιο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης τι λέει Κύριε λέει Πάτερ Πάτερ Πάτερ Πάτερ, πάτερ ο λόγος ως αλήθεια αίσθηκε τα δικά σου λόγια λέει Κύριε Πάτρο είναι αλήθεια ο λόγος ο αλήθεια ποιος λέει τα λόγια του Χριστού ποιος είναι εκείνος ο οποίος λέει απερίθμητο το λόγο του Κυρίου και ποιος είναι εκείνος που τον νοθεύει το λόγο του Θεού και ακόμα χειρότερα σε ποιον αρέσκεις σε περισσότερο Ποιος είναι εκείνος που σε ικανοποιεί περισσότερο Εκείνος που σου λέει απερίτμητο το λόγο του Κυρίου Και σου λέει την αλήθεια που μπορεί να σε πονάει και μπορεί να σε τσούζει Ή σου αρέσει ο λόγος εκείνος ο νοθευμένος Ο παραπλανητικός, ο ψεύτικος λόγος Ο οποίος σε αποπροσανατολίζει Και όμως αδελφοί μου Κακά τα ψέματα αρεσκόμετα στον ψεύτικο, στον πλάνο λόγο, στο λόγο της ψευτιάς και της απάτης. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, ο Χριστός, ο γνήσιος Χριστός δεν μας ικανοποιεί. εμεί είμαστε μοντέρνοι, είμαστε χριστιανοί του 21ου αιώνα του απαταιώνα, είμαστε χριστιανοί με, απο... με απαιτήσει δαιμονικές απαιτήσεις. Και θέλουμε σήμερα να Χριστό να κάθεται με να ένα πάνω στάλο, και να καπνίζει και να πίνει και να ασοτεύει και να χαλάει τις νηστείε και να χαλάει Τετάρτες και Παρασκευές και να πορνεύει και να μιχεύει και δεν θέλουμε τον Χριστό έτσι όπως τον γνωρίσαμε και τον μάθαμε από τα γενοφάσκια μας μέσα και τον βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή θέλουμε ένα Χριστό που να του αρέσει η πορνεία, να του αρέσει η μοιχεία, να συγκαταβαίνει σε όλα αυτά τα ανθρώπινα και ελεηνά πάθη και όχι ένα Χριστό που να του αρέσει η παρθενία, να του αρέσει η αγνώτη και να είναι ο υπερασπιστής και υπέρμαχος των παρθένων και των αγνών. Ποιο είναι ο δίκαιος είναι ο του Λόγου του Θεού Εκείνος είναι ο δίκαιος Εκείνος λέει την αλήθεια Επιδεικνυμέναν πίστη να απάνγέλει δίκαιος Ο δίκαιος θα σου πει εκείνο Όχι που το συμφέρει Ο δίκαιος θα σου πει εκείνο Όχι που πράττει ο ίδιος Δεν κρίνει, δεν ζυγίζει τον εαυτόν του για να σου μιλήσει Ο δίκαιος θα σου πει εκείνο που του υπαγορεύει ο λόγο του Κυρίου και μπορεί αυτό δεν τρόχισε τίποτα ο δίκαιος να ελέγξει και να ελεηνολογήσει για τον ίδιο του τον εαυτό προκειμένου να μάθεις εσύ ποια είναι η αλήθεια επομένως μάλλον να ολοκληρώσουμε το στίχο και θα βγάλουμε το συμπέρασμα του πρώτου από τους τρεις στίχους τι λέει παρακάτω ο δε των αδίκων δόλειος ενώ ο Δίκιος λέει είναι Μάρτις της αληθείας να το πούμε απλά ο Μάρτις λέει των αδίκων είναι πονηρός είναι δόλιος. Τι σημαίνει δεδόλυος. Ξέρετε τι σημαίνει τι δεδόλυος. Ε? Καμουφλάρεται. Καμουφλάρετε. Παράδειγμα. Βλέπεις έναν παπά και κάθεται στο καφενείο και καπνίζει. Κάτσε στο καφενείο. Υπάρχουν τέτοιοι ξεδιάτροποι ιερείς που μπορεί να έχουν το πάθος του τσιγάρου τουλάχιστον δεν πάνε να κρυφτούν. Να πάνε να φωλιάσουν μέσα στο σπίτι τους, να, να, να, να ασχοληθούν με το πάθος τους, αλλά δεν το έχουν σε τίποτα να βγαίνουν δημοσίως και να γίνουν κατά αυτόν τον τρόπο παράδειγμα ελεηνό προσμίμηση. κάτι λοιπόν στο καφενείο και καπνίζει Αν πάνε να ξομολογηθείς και του πεις ξέρεις παπούλι καπνίζω, τι θα Σω παρευλάκα, σω παρευλάκα. Κάποιοι, παιχτείτε το καφέ. Εάν δεν πήγαινα από εδώ, ρευλαμένε. Ρε ρε το κάπνισμα, ρε το Δόλιος. Ακούς. Δόλυος. Γιατί δόλιος. Γιατί δόλιος. Πονηρός. Γιατί πονηρός. Γιατί άμα πει ότι το κάπνισμα είναι αμαρτία ξεμπροστιάζεται ο ίδιος. Έτσι είναι. Ξεμπροστιάζεται. Ξεμπροστιάζεται. Οπότε είναι πονηρός. Σου λέει τι είναι προτιμότερο να ξεμπροστιάστω. Αυτό σημαίνει πρέπει να έχω γερακότσια. Δεν έχω γερακότσια. Τι είναι προτιμότερο να πω ψέματα. Δόλυος. Ποιος είναι ο δόντος, ο ψεύτης. Και προτιμάει να αποδακυλίσει τον νόμο του Κυρίου, προτιμάει να ποδακυλήσει τις εντολές του Κυρίου, προτιμάει, προτιμάει να φτιάξει ένα δικό του νόμο, βάσει των οποίο θα σε υποχρεώσει να βαδίσεις κι εσύ. Και έρχεσαι μετά και πας σε έναν άλλο πνευματικό και του λες παπούλι Επήγα στον παπά σε έναν παπά και εξομολογήθηκα και του είπα και μου είπε δεν γίνει τίποτα Γιατί δεν είναι τίποτα παπούλι, Γιατί τρώει στο σπίτι του παπούλι και η οικογένειά του Γι' αυτό είναι τίποτα Γιατί τρώει Όταν ο ίδιος δεν σέβεται Τετάρτη και Παρασκευή Πως είναι δυνατόν Πως είναι δυνατόν να σου πει εσένα ότι πρέπει να νηστεύεις μαρτιστόλιος πονηρός κάτι πρέπει να κάνει Από τον είδε και έχει την ανεσχηδία και το θράσος να κάθεει στην ταβέρνα παρασκευή των χαιρετισμών θυμάσαι στο στόχο μπή νομίζω παρασκευή των χαιρετισμών που απαγωξηροφαγία έχει εκείνη τη μέρα μέσα στη 40η. Να κάθεται με τον απρόθυπο να και με το τσιγάρο και να τρώει σουβλάκια. αυτός αυτός ο τρασίς, ο επέσκεντος αυτός, τι θέλεις να σου πει, τι θέλει να σου πει. Να σου πει ότι η νηστία είναι θεία εντολή, να σου ειπεί ότι εσύ που έφαγες γάλα, μια Τετάρτη και μια Παρασκευή και μάλιστα χωρίς να το καταλάβεις αμάρτησες αυτό δεν θα σου πει αμ δεν θα σου πει αυτό αφού ο ίδιος δεν το έχει σε τίποτα και τα έχει ισοπεδώσει όλα και ποδοπατάει τα πάντα είναι δυνατόν να κατηγορήσει την παράβαση της νηστείας ταυτόχρονα κατηγοράει τον εαυτό του και γι' αυτό δεν το ανέχεται αυτό το πράγμα είναι λοιπόν μάρτης δόλιος, ψεύτης Σε ποιον θα πας Α να το συμπέρασμα τώρα λοιπόν Εδώ είπαμε αναδεικνύεται η προσωπικότητα του δικαίου Ποιος είναι ο δίκαιος, ο μάρτης, ο αψευδής της αληθείας αυτός είναι, αυτός είναι η προσωπικότητα που μας αναδεικνύει ο Κύριος Αλλά αναδεικνύεται και κάτι άλλο θα πας σε ποιον θα πας σε ποιον θα πας να αναζητήσεις τη συμβουλή ποιον θα επιλέξεις ως ιατρών της ψυχής σου ποιον θα επιλέξεις ως σύμβουλό σου ποιον θα επιλέξεις εδώ αγαπητοί μου αδελφοί, ψαχτείτε ψαχτείτε διότι σας βεβαιώ ότι εδώ γίνεται το μεγάλο μας λάθος το μεγάλο μας αμάρτημα. Μπορεί να υπάρχουν οι ερείς μπορεί να υπάρχουν οι ερείς ασεβείς μπορεί να υπάρχουν οι ερείς μπορεί να υπάρχουν οι ερείς βλάστημοι μπορεί να υπάρχουν οι οι οποίοι δεν κανένα όρο και κανένα θεσμό από αυτούς που βάζει ο Κύριος αλλά στο κάτω κάτω αυτοί ας δώσουν λόγο στον Θεό για τα πεπραγμένα τους εσύ όμως που τον διάλεξες εσύ όμως που τον θέλεις εσένα όμως που σου αρέσει δεν είναι το ίδιο δεν είσαι στο ίδιο στον ίδιο παρονομαστή για πάμε στον επόμενο στίχο Ισύν η ή η λέγοντες την τρόσκουση μαχαίρα υπάρχουν λέει εδώ ο κύριος υπάρχουν άνθρωποι που όταν ανοίξουν το στοματάκι τους καλύτερα να μην το άνοιγαν. Καλύτερα να μην το άνοιγαν. Άμα το ανοίξουνε το στοματάκι τους το στοματάκι τους τι είναι μαχέρα λέει είναι μάχαιρα ανοίγεις λέει το στόμα σου και τον άλλο τον κάνεις χίλια κομμάτια οι σύν οι λέγοντες υπάρχουν δηλαδή αυτοί που όταν ανοίγουν να μιλήσουν τι, τι τρόσκους η μαχέρα, τον σπάσουν τον άλλο ποιοι είναι αυτοί εσύ και εγώ είμαστε Δεν το ξέρεις αυτό Είμαστε εμείς Είμαστε εμείς Αυτοί που κοροϊδεύουμε Που εμπέζομαι τον Θεό Αλλά έχουμε ξεχάσει ότι ο Θεός δεν εμπέζεται Εμείς είμαστε αυτοί Που όταν ανοίξουμε το στόμα μας Τι τρόσκουμε τον άλλο Τον σφάζουμε τον κάνουμε κομμάτια Και παριστάνουμε και τους χριστιανούς δεν είναι το καλό. Αυτό είναι το γελίον μάλλον τη υπόθεσης. Για να γίνουμε σαφέστεροι. Έρχονται πολλές φορές κάποιοι στην εξομολόγηση. Δεν μιλάω με τον άλλον έχουμε βαλώσει για τον ΑΒ λόγο δεν ανταλλάσσουμε το καλημέρα ξέρει ότι με αυτή την κατάσταση είναι αδύνατο να πλησιάσει στο Άγιο ποτίο. ξέρει πολύ καλά το λέει άλλωστε ο Κύριος δεν χρειάζεται το οποίο Τιμόθεος ή ο κάθε Παπατιμόθεος ξέρει πολύ καλά ότι εκείνος ο οποίος δεν έχει αγάπη μέσα του δεν μπορεί να πλησιάσει στη θεία κοινωνία. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Και θυμάστε εκεί που λέγει πάλι ο Κύριος στο 7ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, του κατά Ευαγγελίου, τι λέει, όταν λέει θα μπει στο ναό και θυμηθεί ότι κάποιος έχει κάτι μεταξύ σου, εναντίον σου, Πήγαινε πρώτα λέει διαλάγηθη το αδερφό σου και ήταν ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Αν δεν διαλαγείς, εάν δεν συμφιλιωθείς, εάν δεν αγαπηθείς, όχι να κοινωνήσεις αλλά ούτε στην Εκκλησία δεν επιτρέπεται να βρεις. Το λες λοιπόν Ήρθε να σου Του πει το Του λες αδερφέ Εάν δεν αποβάλλεις το μίσος Από μέσα σου και αν δεν αγαπήσεις Δεν μπορείς να πλησιάσεις δεν ναι, κοινούσεις Και τι κάνει Αχ τα κολπάκια σας Τα κάνετε σε μάστους παπάδες Αλλά σας είπα και πάλι Ότι ο Θεός δεν κοροϊδεύεται τα κολπάκια σας εκεί δεν περνάνε σε εμένα μπορεί να περάσουν εμένα έχεις τον τρόπο να με κοροιδεύσεις. ανθρωπάκος είμαι, αμαρτωλός είμαι, βρωμιάρης είμαι δεν έχω, δεν έχω προορατικό, δεν έχω διορατικό νου να καταλάβω τι κάνεις να καταλάβω τι έχεις μες στην καρδιά σου δεν έχω με κοροϊδεύεις εμένα και τι του λες του ιερέως που βάζει εντάξει παππούλη θα του μιλήσω να του μιλήσω προκειμένου να χάνω τη θεία κοινωνία προτιμάω να του μιλήσω πρόσεξε ο παππούλης δεν σου πει να του μιλήσει. ο παππούλης σου είναι κάτι άλλο να τον αγαπήσεις άλλο θα του μιλήσω και άλλο θα τον αγαπήσω Άλλο θα του μιλήσω. Τώρα Σήμερα το, το μεσημέρι διαβάζοντας την εφημερίδα έχει μια στήλη. Εκεί μια, μια αθεναϊκή εφημερίδα που διαβάζω έχει μια στήλη που λέει και ωραία γνωμικά πατέρα της εκκλησίας. Και λέει λοιπόν αγάπη λέει δεν είναι να πάει να του μιλήσεις του αλλού. Αγάπη λέει ούτε είναι να πάει να του ποτίσεις να του δώσεις ένα ποτήρι νερό. Ούτε αγάπη είναι να του πάρεις ένα δώρο Ούτε αγάπη είναι να του πα ένα πιάτο φάι. Όχι αγάπη τι είναι. Να τον πονέσεις όπως πονάς τον ίδιο στον εαυτό. Είδες τώρα να σου συμβεί κάτι στη ζωή σου, προσωπικό. Είδες πως θλίδεσαι, πως πέφτεις έως θανάτου. Αυτό είναι αγάπη. Να μάθεις για τον άλλον και μάλιστα τον εχθρό σου. Να μάθεις ότι έπεσε σε δυσκολία, ότι περιέπεσε σε κάποια άσχημη στιγμή της ζωής του και να κλάψεις και να συμπορέσει όπως θα πονέσεις με τον ίδιο σου τον εαυτό τι να κάνει τι λες λοιπόν θα του μίλησω, θα του μίλησω. προκειμένου να κοινωνήσω θα του μίλησω και πας και του μιλάς και τι του είπες τι του είπες καλύτερα να μην τα αγίεσαι σωστό μας. καλύτερα να του μίλαγες του τι, τι είπες το του πες. Αυτό του Αυτό του Αντί για καλημέρα. Αντί για καλημέρα, αυτό του πεις. Καλύτερα με του μίλαγες. Καλύτερα με του μίλαγες. Καλύτερα του Τι του Τον αγρίεψες. Καλύτερα με του μίλαγες. Νομίζως ότι το στο Θεό. Η συν Τι αισθητρός τους η μαχαίρα. Πέλητε να στο στόμα σου. Να σας πω κάποιο παράδειγμα. Αργήσουμε σήμερα. Αργήσουμε. Σας πειράζει να αργήσουμε. Ε, όχι. Εντάξει. Άρα. Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία να σας πω. Λοιπόν, στο άγιον όρο συνέβη αυτό που θα σας πω. Οπότε εκεί στο Άγιον Όρος μαλώσαν δύο καλογέρι μαλώσαν άνθρωποι συμβαίνει τι νομίζετε και εκεί άνθρωποι είναι ανθρώπινη πολιτεία είναι θα λέγουν, βέβαια οι άνθρωποι αλλά πολλές φορές είπαμε πέφτουν πέφτουν διπλοποδιάζονται από τον διάβολο και πέφτουν μαλώσανε μεταξύ του. και μάλιστα το μαλωμάτρος ήταν πολύ σοβαρό ο ένας εγγύρισε την πλάτη στον άλλο, ναι, ε, και λέει ξανά μιλάμε. Πώς θα πάνε στην εκκλησία, κάθε μέρα έπρεπε να είναι στην εκκλησία. Πώς θα πάνε να κοινωνήσουν, κάθε μέρα κοινωνούν, οι πατέρες εκεί πάνε. Ο ένας λοιπόν που αισθάνθηκε έντονος αφόρητους πόνους της συνειδήσεως, ε, στο γέροντα τον ηγούμενο να εξομολογηθεί λέει γέροντα αυτό και αυτό μάλωσα με τον τάδε αδερφό με, τώρα δεν θέλουμε να κοιταχτούμε στα μάτια όχι να μιληθούμε ούτε να κοιταχτούμε ο γεροντα τον πήρε καλά του λέει παιδί μου κοίταξε τα σου πήγε του λέει στο κελί του που έχει κλειδωθεί και μέσα πήγαινε βάλει του μετάνια. να λέει γέροντα ξέρεις εγώ δεν φταίω δεν φταίγα εγώ εκείνος εφταίγε mm -hmm. κάνε αυτό που σου λέω mm -hmm. θα πας εκεί θα του βάλεις μετάνια, θα του ζητήσει συγγνώμη και θα βολέψει ο Θεός mm -hmm. τι να κάνει mm -hmm. αυτή ήταν η εντολή του Ιουμένου του γέροντος, του πνευματικού του mm -hmm. πήρε και αυτό στην τροπή του και πήγαινε με το κεφάλι κατεβασμένο προ το κελί του αδελφού να του βάλει μετάνοια όπως του είχε πει ο γεροντάς προσέξτε γιατί έχει σημασία αυτό που σου λέω πάει λοιπόν αυτή πάει την πόρτα ανοίγει ο αδελφός από μέσα και εκείνο αμέσως ο πέφτει κάτω του βάζει μετάνια. Και ενώ του ακούει τον άλλον και του φωνάζει Αι πήγαινε από εδώ ρε υποκριτή, άντε φύγε από εδώ ρε Βρωμιάρη Ήρθε να μου ζητήσεις και συγγνώμη, αι πήγαινε από εδώ <συμπή> Δεν θέλω σε βλέπω σαμότια μου, φύγε <συμπή> Φύγε από εδώ Σε χαμένε Η κερδοσοκοβήτης πάγωσε, καταλαβαίνετε Ταμάζωψε και γυρνάει πυλάνας στο γέροντα πίσω Λέει Γέροντα, τι να σου πω λέει, το και το, τι μου πες, να πάω να γονατίσω, να πάω να του βάλω μετάνια, να πάω να του ζητήσω συγγνώμη. <Κι> ναι, του λέει αυτό σου πω. και τι συνέβη. Πάλε. μόλις με είδε και πέφτω στα πόδια του, τι βρισκές μου τι αχρίο με είπε, τι ελεηνό, τι βρωμιά, τι αυτό, τι υποκριτή. <Κι> να μαζί πας, το λέει. Εγώ, του λέει ο γέροντας θέλω λέει να σου κάνω μια ερώτηση λέει τι ερώτηση εγώ λέει κάτι σούπα. τι μου πες λέει γέροντα σου είπα λέει να πάνα να του ζητήσει συγνώμη επειδή φταίς εσύ πως πήγες και ζήτησε συγνώμη Πήγες και ζήτησες συγγνώμη ενώ μέσα σου είχες αποδεχτεί ότι φταίς, ή πήγες και είπες συγγνώμη έχοντας μέσα σου την υπεροψία ότι εγώ αν και δεν άϊδε, άϊδε, άϊδε, άιντε δεν πειράζει σου κάνω τη αφού το, το γέροντας άιντε να σου βάλω μια εδαφία μετά να σου πίνεις τα πόδια Άϊδε, δεν παριέσεις λέει να σου πω καιρό, το λέει την αλήθεια στο δεύτερο είμαι. Μέσα μου έχω την αίσθηση ότι δεύτερο. και έτσι πήρε; <Κι> Όχι του λέει. <Κι> Άντο. Θα πας <πάω>, του λέει. Ακαλπιστωκελί σου λίγο. <Κι> θα πείσει τον εαυτό σου ότι φταίς. Ότι φταίς. Και τότε που λέει θα πας πάλι. Πράγματι. Πήγε στο κελί του, κλείστηκε κανένα τέταρτο, μισή ώρα, μέχρι να πείσει τον εαυτό του ότι όντως έφτυγε <κυρίζει> και πάει στο κελί του αδελφού. <κυρίζει> και πάει την πόρτα. Και μόλις δεν χτύπησε, ανοίγει ο αδελφός από μέσα και πέφτει πρώτος ο αδελφός κάτω και του φυλάει τα πόδια και του λέει συγγνώμη αδερφέ εγώ φταίω mm. καταλάβατε τίποτα mm. ε εσύν οι λέγοντες τι μαχαίρα όταν ανοίγεις το ευλογημένο στο στοματάκι ανοιξέ το όχι για να σφάξεις τον άλλον γιατί ξέρει η άλλη ψυχούλα πότε την αγαπάς και πότε της φάζεις. Ξέρει πότε της μιλάς με αγάπη και πότε κρύβεις μέσα σου μίσος απίθμενο. Θυμάμαι μια ψυχούλα, μια γιαγιούλα που είχαμε στην Αθήνα που σπούδαζα ήταν η θεία ενός Αγίου γέροντος μας έλεγε όταν τη ρωτάγαμε λέμε Γιαγιά λέω μαγαπάς. Μα έλεγε ρώτα την καρδιά σου ξέρει η καρδιά σου να σε αγαπά δεν μου έλεγε ρωτάω την καρδιά μου ρώτα την καρδιά σου η καρδιά μας δεν κοροϊδεύεται και ο άλλος όσο και να του πεις αγαπάω, σ αγαπάω, σ αγαπάω μέσα εδώ τι λέει η καρδιά του. Η καρδιά του ξέρει αν τον αγαπάς. Είδα τον αγαπάς. Τι να πει το παιδί στον πατέρα εκείνο που πήγε και τον πλήρωσε μέσα στο γεροκομείο. Τι να πάει να του πει το παιδί. Το παιδί. Πατέρα σ αγαπάω. Ωραία, πήγαινα από εδώ ρε βλαμένε. Τον αγαπάς. Αϊ, μάζεψε το στοπίο στο σπίτι σου άμα τον αγαπά. Αϊ, μάζεψε το σπίτι σου. Πατέρας αγαπάω πήθεται αυτό ο γέρος, πήθεται αυτή η γριά ότι την αγαπάει ο γιος ή η κόρη που τους έχουν πεταμένους εκεί μέσα οι σύννοι λέγονται στη τρόσκουση μαχαίρα άνοιξες το σου πέσε σε δύο λόγια ευωδιαστά λόγια αγάπης μίλησε στον άλλον με τη γλώσσα της αγάπης και της αλήθειας. Γιατί νομίζετε μαζευόνταν ο κόσμος γύρω από τον Πατέρα Παΐσιο και τον Πατέρα Πορφύριο και από όλους αυτούς τους Αγίους γέροντες. Γιατί έβλεπαν και το στοματάκι του. Αγάπη. Αγάπη. Πόνος. Πόνος για το απορρολός πρόβατο Κόλαγε απάνω, κόλαγε σαν τη βδέλα, έτσι δίπως η βδέλα. Έτσι κόλαγαν επάνω στους Αγίους αυτούς οι άνθρωποι της Αμαρτίας που πήγαν να τους επισκεφθούν. Γιατί ανοίγαν το στόμα τους και το στόμα τους δεν ήταν δρεπάνι, να παίρνει κεφάλια. Όχι, ήτανε ήτανε, ήτανε, ήτανε χάδι, απαλό χάδι να τραβήξουν τις ψυχούλες εκείνων που δεν γνώριζαν και ήταν στην πλάνη. Υπάρχουν λοιπόν οι γλώσσες που κατακρεουργούν και υπάρχουν και οι γλώσσες λέει των σοφών οι όντε. υπάρχει και η γλώσσα του Αγίου η οποία θεραπεύει να δεν σας είπα για τον πατέρα Παΐσιο για τον πατέρα Πορφύριο για τον πατέρα Ιάκωβο δεν σας είπα τον πατέρα Επιφάνιο πηγαίνα κολλάρα να πάνω έβρισκε ανάπαυση η ψυχή έβρισκε το αποκούμπι τη έβρισκε την παρηγορία της έβρισκε αυτό που τη έλειπε έβρισκε την αγάπη που δεν είχε ποτέ της γιατί λόγοι, λόγοι σοφών ιόνται δηλαδή τα λόγια του Αγίου θεραπεύουν θεραπεύουν τα λόγια του Αγίου είναι μάλα ακόμα ψυχής τα λόγια του Αγίου δεν έρχονται να σε ραπήσουν, δεν έρχονται να σε χτυπήσουν και θέλετε να πούμε και κάτι εδώ να παρηγορηθούμε όλοι μας ε? γιατί τον φοβάσαι τον Κύριο όταν θα φύγεις από εδώ βλέπετε αυτοί οι Άγιοι ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος που ήταν οι άνθρωποι του Θεού δεν αγρίεψαν ποτέ κανέναν Όποιο πήγαινε εκεί πέρα, έκλεγαν πρώτοι αυτοί και τους αγκάλιαζαν τους α, του αγκάλιαζαν του αμαρτωλούς Λέτε Ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριο θα έχει περισσότερη αγάπη από τον κύριο. Έτσι λέτε εσύ; Το πλέον του Θεού είχαν αυτοί. Επομένω μην τον φοβάσαι τον κύριο. Μην τον φοβάσαι. Κοίταξε συμφιλιώσουμε τον κύριο. Αγάπησε τον. Μην τον βλέπεις ποτέ σαν δυνάστη σου να τον βλέπεις σαν την παρηγορία τη γλυκιά όψη τη γλυκιά παραμυθία έτσι να τον βλέπεις τον Κύριο και ο Κύριος δεν θα σε απογοητεύσει και τέλος χίλια αληθινά κατορθεί μαρτυρία Μάρτις δεν ταχείς γλώσσα έχει άδικον Έχεις το προσώνο να λες την αλήθεια Έχεις το προσώνο τη λες την αλήθεια δεν τη λέμε δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει. όλο ψέμα τα λέμε πάρτε, πάρτε τις κουβέντες τις μεταξύ μας κουβέντες πάρτε. τι λες κάθε μέρα τι, λες, τι κολακίες τι ψευτιές είναι που λέτε ο ένας τον άλλον τι καλός που είσαι τι αυτό. Τι άχοντας, τι έτσι, τι αλλιώς, τι κούκλα, τι αυτό. Τι πες σήμερα, σταμάτα μωρέ, σταμάτα μωρέ, σταμάτα μωρέ, τις βλακίες. Μιλά σε μια παλιόχρια και της κούκλα, μα δεν τρέπεσαι λίγο. Σοβαρέψου λίγο. Κούκλα μα τι την αλήθεια μη είσαι μεσοβαρότητα, με σοβαρότητα μη είσαι Θεού χίλια αληθινά κατορθή μαρτυρία τον πείθεις τον άλλον τον του λες την αλήθεια όταν του λες ψέματα γίνεσαι περίγελος σε κοροϊδεύει και ο ίδιο ποια θα πιστέψει Ποια θα πιστέψει, πέτα μου. Ποια θα πιστέψει, από εσάς εδώ πέρα, να έρθει σου λέει ότι είσαι κούκλα. Το πιστεύεις το πιστεύει, δεν κοιτάς τα μούτρα σου στο καθρέφτη, εδώ κοιτάτε. Δεν το κοιτάτε, είσαστε κούκλες, έτσι πιστεύετε. Ποια θα το πιστέψει, όλοι καταλαβαίνετε ότι σας κοροϊδεύουν, δεν το καταλαβαίνεις μέσα σου ότι κοροϊδεύουν. Τι θα μου ευχαριστεί. Την αλήθεια λέω και σου λέει. Άσο δι ευχαριστεί. Άμα μην να μου Να μην πει τίποτα. <laughs> Ας καταραστεί. Ας καταραστεί. <laughs> Δεν πειράζει. Ας καταραστεί. Μικρό το κακό. <laughs> λοιπόν. Χίλια αληθινά κατορθή μαρτυρία. Ο άλλο πείθεται όταν του λε την αλήθεια και έχει του λες ψέματα. Εκεί καταλαβαίνει ότι είσαι ειλικρινή. Τι ήταν αυτό που μα τράβεγε και πήραμε κοντά του. Τι ήταν αυτό. Εσύ δεν το γνωρίσατε. Τι ήταν αυτό που μα τράβεγε και πήραμε κοντά του. Να σε κολακέψει αυτό, να σε κολακέψει. Α, ρωτήστε εδώ. Για ρωτήστε. Σε κολακέψει. Έτρωγε κατά που ήταν όλο δικό σου. Άμα δεν είσαι εντάξει. Να σε κολακέψει αλλά εκείνος ο κατακέβαλος ήταν για μας η αγάπη του, η έμπρακτη αγάπη του η έμπρακτη αγάπη του σου κολακέψει η αλήθεια είναι εκείνη που σε τραβάει και πας η αλήθεια ήταν εκείνη ο πατήρ Παΐς, ίσως πότε κορότευσε άνθρωπο να του πω ναι καλός είσαι ναι, ναι είπαμε ναι μεν είχε την αγάπη αλλά ποτέ δεν απέκρυψε την αλήθεια τον έπαιρνε τον άλλον διακριτικά δίπλα παιδί μου εδώ δεν είσαι σωστός για να το διορθώσεις αυτό και έπαιρνε τα βρεγμένα του και πήγαινε με μετάνοια και πήγαινε να βελτιώσει τη σχέση του είτε με το παιδί του είτε με τη γυναίκα του είτε είτε είτε είτε, είτε. Πώς να με ψέματα αυτά που λέει ο Χριστόδουλος και ο Μπαρτολομέος επάνω που πάει και εγκαλιάζει τον Πάπα ναι καλός είσαι ποιος είναι καλός το φίδι το φίδι είναι καλό το φίδι είναι καλό πες την αλήθεια μωρέ πες την αλήθεια ποιος είναι ο Τρισκατάρατος ο Αντίχριστος πες του ότι είναι λοιπόν να τον βάλει καλά στο ξέρο του Πες του το να καταλάβει ποια είναι η στάση; Για τότε μιλάς με τη, τη γλώσσα της αγάπης. Τότε τι μιλάς τη γλώσσα της αγάπης. Αγιότατο. Ποιος είναι Αγιότατος. Τι τον κοροϊδεύεις. Ποιος είναι ο Αγιότατος μωρέ. Ποιος είναι. Ο Αντίχριστος. Είναι Αγιότατος ο Αντίχριστος. Μήλα λοιπόν τη γλώσσα της αλήθειας χίλια αληθινά κατορθή μου αρτηρίαν, τότε θα τον πείσεις τον άλλον και τότε θα καταλάβει ο άλλος κάτι θα καταλάβει γιατί τότε στην αλήθεια σας έχω πει και παλιότερα στη, στην αλήθεια κρύπτεται ο Κύριος είναι ο ίδιος ο Κύριος είναι η αλήθεια ο Κύριος και δεν δε ταχύς, γλώσσα έχει άδικο θα το πούμε αλλιώ αυτό ε? Μη προτρέχεις, μη βιάζεις, σκέψου τι πας να πεις. Οι αρχαίοι ξέρετε πως το λέγανε, παλαιοί, βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου. Κάτσε και σκέψου τι πας να πεις. Μη βιάζεσαι. Βραδείς εις το λαλήσε και ταχύς εις το ακούσε. δεν λέει ο Άγιος Ιάκωβος οδερφόδερος να είστε λέει να είστε να είστε λέει ταχύς ιστού